Μάθημα τέταρτο Το τηλέφωνο χτυπά Εμπρός Γεια σου Αλίκη Εδώ Άννα Πάμε στον κινηματογράφο Δεν έχεις μάθημα σήμερα Όχι δεν έχω Γιατί ο καθηγητής μου πάει στη Θεσσαλονίκη Καλά Είσαι έτοιμη. Έτοιμη είμαι, αλλά δεν βρίσκω που θενά το πορτοφόλι μου. Α, να το! Είναι μέσα στην τσέπη μου! Τι αφηρημένη που είμαι! Λοιπόν, σύμφωνη? Ναι! Πού είσαι τώρα? Είμαι στο δρόμο. Σε δύο λεπτά έρχομαι στο σπίτι σου. Μήπω είσαι με το αυτοκίνητό σου? Ναι. Περίμενε κάτω Επέκταση Ο καθηγητής μου Ένας καθηγητής Η καθηγήτριά μου Μια καθηγήτρια Το αγόρι είναι εδώ Ένα αγόρι είναι εδώ Μέσα στην τσάντα μου έχω Ένα μολύβι Τα κλειδιά μου Το μαντίλι μου Τα γυαλιά μου το πορτοφόλι με τα λεφτά μου. Τα χρήματά μου. Πάει στην Αθήνα με το αεροπλάνο. Πάει στην Αθήνα με το αυτοκίνητο. Πάει στην Αθήνα με το τρένο. Πάει στον Πειραιά με το πλοίο. Το βαπόρι. Πάω στο σπίτι μου με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Το τηλέφωνο χτυπά. Το κουδούνι χτυπά. Παριμία. Αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας. Ποιο είναι το όνομά σου? Το όνομά μου είναι Κώστας. Και το επίθετό σου? Το επίθετό μου είναι Αλεξίου. Τι έχεις στο σπίτι σου? Έχω ένα σκύλο και μια γάτα. Θέλω ένα εισιτήριο για τη Ρώμη, τη Νέα Υόρκη, τη Μελβούρνη. Το Παρίσι, το Λονδίνο, το Βερολίνο, το Λουξεμβούργο, τις Βρυξέλλες. Ο πατέρας μου είναι σοβαρός. Η αδερφή μου είναι αστεία. Αυτό το αγόρι είναι κουτό. Αυτό το κορίτσι είναι ανόητο. Η καθηγητριά μου είναι έξυπνη. Πώς το λένε αυτό ελληνικά το λένε τετράδιο και εκείνο το λένε μολύβι Τι θέλεις θέλω μια κυμολία και εσύ εγώ θέλω μια λάμπα